Η πρώτη εικόνα από το καλάθι του νοικοκυριού είναι πολύ ενθαρρυντική. Δεν πρόκειται για μέτρο, ουσιαστικά. η μη μέτρο είναι και ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Είδατε διαφοροποίησε! Ε, τώρα για δύο λεπτά yeah. αυτό εδώ. Η πρώτη εικόνα από το καλάθι του νοικοκυριού είναι πολύ ενθαρρυντική. Αυτές οι τιμές είναι οι ίδιες, αυτά που τα έπαιρναμε πριν. Δεν είναι αυτό που περίμενα. γιατί παρακολουθούν τρεις τιμές. Mm -hmm. Και τα έχουν πάει, σας λέω, πάνω από 50%. Πάρα πολλά είδη. 80% της 100%. Η πρώτη εικόνα από το καλάθι του νοικοκυριού είναι πολύ ενθαρρυντική. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα αυτό που μου έκανε τύπος ήταν ένα συγκεκριμένο χαρτί υγείας του συγκεκριμένου supermarket τελος πάντων το οποίο πριν 10 μέρες είχε 4 ευρώ και σήμερα έχει 6,18 Δεν έχουν πέσει, έχουν μείνει οι ίδιες και έχουν πάρει τις αυξήσεις που έχουν πάρει από τον Αύγουστο από τον Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά έχουν μείνει οι ίδιες. Η πρώτη εικόνα από το καλάθι του νοικοκυριού είναι πολύ ενθαρρυντική. Δεν υπήρχε ένδειξη. Επομένως κουλουβάχατα. Οπότε τι να λέει, είναι μια κοροϊδία αυτό που γίνεται. Δεν έχει διαφορά τίποτα. Ό,τι τα παίρναμε την περιοσμένη εβδομάδα, τα παίρνουμε και τώρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, καλά. Από τον κύριο Παπαδάκη είμαστε. Πώς τις είδατε τις τιμές. Βλέπω, μπήκατε, βγήκατε. Πώς τα, τα είδατε. Διακαπαμά. Πώς. Ε, ε, ε, ναι. Διακαπαμά. Ναι. Δηλαδή, τι είναι, οι τιμές. Ωραία, ωραία. Πάμε, Τρίγε, πάμε. Έλε, πάμε. <συλίε> Όλα τα λεφτά είναι το πώς. Ναι, <συλίε> <συλίε> <συλίε> <συλίε> <συλίε> <συλίε> <συλίε> <συλίε> Πώ, τι, πώ, το πώς, είπε. Και πώ παραμένουν το μαζέψι από το στούντιο. Λέει: Δεν είμαστε για αυτά τώρα. Ναι. Ο μυρίζει Μητσοτάκι. Ναι, ναι. Σιγά-σιγά θα έρθει και αυτό. Θα έρθει και αυτό, άστο. Το περιέγραψε αυτό ο κύριο χθε τέλεια. Όπω και προηγούμενοι, το ίδιο είπαν. Δηλαδή, πε μου καπαμά χωρί να μου το πει. Αυτό είπαν και προηγούμενοι <laughs> με το κολόχαρτο που λέει 4 ευρώ πριν για εβδομάδε, 6,5. 6,5 τώρα. Μια χαρά. Εδώ ακούσαμε κάποιε απόψει συμπολιτών μα. Είναι όλοι ευχαριστημένοι, όπω καταλαβαίνετε. Όλοι, όλοι. Αυτό το καλάθι του νοικοκυριού, να ήταν κι άλλο. Είναι και εύκολο στη χρήση. Το καλάθι. Πέρα από το ότι είναι πραγματικό και ουσιαστικό και φτηνέ τιμέ. Ναι, Πα στο ένα σούπερ μάρκετ, παίρνει το ένα μακαρόνι. Πα μετά στο άλλο όπου βρει, παίρνει το άλλο ρύζι. Τουρνέ. Κάνει ένα συνδυασμό. Για τουρνέ είναι και ωραίο, έχει και τα ωραία του. Βλέπει άλλο κόσμο. Ανανεώνει τον αέρα σου. Φώτα. Τα, τα αντισώματα ενδεχομένω. ή το οίκο φορτίο. Δηλαδή ανανεώνεται κάτι. Μιλά με την ταμεία, με τον υπάλληλο, λε μια καλημέρα Αυτό, κάτι. Α, κάτι. Δεν κάνει εξαιστικά σου. Εμπόρα σου τύχει εντάξει. Όχι, δεν κάνει. Το, το είπε ο κύριο το εξαιστικό στο τέλο. Έχει γίνει viral, όπω λέμε από χτε, λογικό Είναι. Ε, τόσο viral που. Τόσο σεξιστικό. Δηλαδή, άμα ήταν ε, του βούβαλου τα testicles που λέμε να πούμε. Είναι τα κοχόνε. Είναι σεξιστικό, Αν πούμε δεν Βέβαια, για του βούβαλου. Να υπάρξει ένα τέλο όλα αυτά. Δηλαδή, ε, έχουν θέμα οι βουβαλίνε. Δεν ξέρω. Οι βουβάλες. Θα τέθει ένα θέμα Α. και εκεί. Mm. Ε, το θέμα έγινε viral, όλο αυτό με το καλάθι και τον ε, κα, καπαμά. Ναι, ναι, ναι. Α, και γίνονται έλεγχοι, δεν είναι ιδέε. Χαμό γίνεται. Δηλαδή πήγε ο Άδεν στο σούπερ μάρκετ του φίλου του να τσεκάρει. Χαμό χαμός έχει γίνει. Έχει γίνει τόσο viral που απασχόλησε και τι πρωινέ σήμερα εκπομπέ. Αν κρίνουμε από τη χθεσινή ανακοίνωση του Κουκουέ, βλέπετε το καλημέρα Ελλάδα πάντως Το βλέπουμε, ναι. <laughs> <laughs> Αλίμονο. <laughs> και μάλιστα ιδιαίτερα αυτέ τι μέρες που είναι στην επικαιρότητα το καλάθι. Α, το καλάθι, <laughs> για πάμε στο καλάθι. Ναι, μα νομίζω τάπε πολύ γλαφυρά Στην εκπομπή σας χθες Ο καταναλωτής Μην μας πείτε για τον Που κάνατε ρεπορτάζ τον μας πείτε. Μάθαμε από τι υλικό γίνεται Το καπαμά τελικά <χ> Σχετικά <χ> με το καλάθι Κατά απορία. Τώρα μάθαμε Τώρα ξέρουμε πως γίνεται το ΚΑΠΑΜΑ Γιατί κάποιος θέλει να Εμείς έχουμε συνταγή πιο μετά Για το καπαμά. Ναι, ναι, κατά της και 20 θα ρίξουμε Με τι κρεβάζουμε διάφορα κρέατα στο καπαμά. Θέλω να ξέρει Αυτό που είπε ο κύριος αυτό Αυτή το τη συνταγή Αυτή ναι, τη συνταγή αλλά, Το ΚΑΠΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑ Α, δεν είσαι τυχαίο. Δεν είμαι idea, έτσι να ακούω μια λέξη έχει να βρω. και στο σούπερ μάρκετ και στο κάλαβερ. Τα έχω δει. Δεύτερον, όταν λέμε μια βρυσιά, να ξέρουμε τι σημαίνει. Δεν όχι. είναι βρυσιά, Είναι φαγητό. Έχει μια συνταγή, συγγνώμη. Μια, μια συνταγή <laughs> να ξέρουμε τι σημαίνει. <laughs> ναι, okay. Δηλαδή, κάνει τον καπαμά. Ακούγεται το line. Α πούμε, Έχει, ξύσμα. Και λάιμ, έχει πάει... ξύσμα, ναι, ναι. ναι. Α, εντάξει, okay. και Και να εκεί. Ε, οτιδήποτε να κάνει, θα πετάει και κοινές, να. Λέγει. Οι κοκκυρέ δοκι... δοκιμάζουν διάφορα, δηλαδή θα βάλει φρέσκο πράσιου που δεν βάζανε παλιά. Όχι. Δηλαδή Όχι. το μαρένει λίγο στο τηγάνι με... Του βγαίνει με λίγο κρασί. Το και και μπλανσάρι. Μάλιστα. Το μπλανσάρι. <χω> <χω> <χω> Γνώστη. Εντάξει. Λοιπόν, να, να μείνουμε λίγο σε. Δεν στο... είναι ο καπαμά όπω ήταν παλιά. Όχι, δεν γίνεται έχουμε... ο καπαμά όπω παλιά. Έχουν είναι βέβαια και ποιου έχει μπροστά σου. Ναι, αυτό που. Κυβερνάνε και αυτά που λες να, σαν τη γεύση που έγινε. Λέει τον και λε. Κατευθείαν, ναι. έγινε χτες λοιπόν όλο αυτό το επικοινωνιακό σοου, είναι ένα κάτι που δεν το έχει καταλαβεί ο κομμίου όλο αυτό Όπως και να έχει η βελτίωση στα οικονομικά είναι ελάχιστη που μπορεί να δώσει Καλό είναι να πέσουν 10 και 20 λεπτά σε κάποια προϊόντα, το ζήτημα είναι να κρατήσουν να αρχόντες και Χριστούγεννα Και να είναι και λίγο εύκολο όλο αυτό Στην γιατί... πραγματικότητα δεν πέφτει γιατί πέφτουν, έτσι και όσο μπορεί. αυτό έχουν πει είναι ότι κρατάμε Τις αυξημένες Προφανώς. στη μεσήδη Να μην, ναι, ναι. μην πάνε άλλο πάνω Και στα όχι, προϊόντα πρέπει. της κάθε εταιρεία που τα έχει έτσι και άλλο σε προσφορά Εκεί βάλω αυτά βάλω στο καλά Θύ, okay. Κάνουν και, οι και καλά κατάδες. ότι κάτι έγινε Δεν μπορεί να γίνουν και κλέφτες oh, Κάτι oh, πρέπει να, να βγάζουν και να το, αν... το, κέρδος, το κέρδος πρέπει να βγαίνει Πώς θα βγαίνει άμα δεν γίνουν κλέφτες? Ναι. Από την ελεύθερη αγορά Από την ελεύθερη αγορά. η απάντηση έχει γονατίσει η κυβέρνηση Χαμός γίνεται Και δεν είναι μόνο ότι κοροϊδεύουν την κοινωνία και είναι όλο αυτό επικοινωνιακό, όλα αυτά οι φωτογραφίε του Άδωνη και στα κανάλια που έπινε το βράδυ και, και και Είναι ότι αναγκάζουν και τον κόσμο, τον υποτιμούν τόσο πολύ και παίζουν με την ανάγκη του να τον οδηγούν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ <Και> για να βρει αυτό που λέγαμε πριν το φτηνό. Αυτό, τον, για αυτό το θέμα τον ρώτησε ο Χατζη Νικολά, τον είχε χτες βράδυ στο δελτίο του Αντένα και απάντησε ο Άδωνης. Θα τρέχουμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, στο ένα να πάρουμε γάλα, στο άλλο θε, να πάρουμε θε, θε, θε, θε, θε, ζάχαρη. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. Σήμερα πήγαμε σε όλε τις αλυσίδε. Πράγματι, η κάθε αλυσίδα είχε 2-3 προϊόντα που έχει χαμηλότερα από του άλλου. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα, αν θε να τύχει τη μέγιστη απόδοση του καλαθιού, θα έπρεπε να πάει σε 2-3-4 αλυσίδες για να πετύχει τα χαμηλότερα από όλα. Αυτό είναι γεγονό. Όμω, στον νί καταναλωτή θα έτρωγε τη διαφορά στη βενζίνη δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ σήμερα γύρισα όλε τι αλυθίδε μεταξύ Βρυλυσσίων και Μελισίων. Κινήθηκα περίπου στα 5 χιλιόμετρα. Δεν νομίζω ότι θα εκδοσοπαγάλη εκ, εκ, βενζίνη σε αυτά τα 5 χιλιόμετρα, για να είμαι Τι λέει εδώ, ότι θα γυρίζουμε δύο-τρει δήμου για να, βρούμε, να μαζέψουμε και τα 50 ε, τι προϊόντα. Ή τα Βρυλίσια και τα Μελίσια για κατάληξη καταρχάς. Έχει κάτι ανηφόρε. ίσια. Επίση πήγε με το. Λε, πήγε με κατάληξη. το. Α, Βρυ, με το. Α, ναι, okay. νομίζω ότι είναι ίσια. Παρόλο που είναι ανηφορικά. Ναι, το μόλι. Το είπαμε επειδή δεν κατάλαβες το αστείο Γι' αυτό το Μα δεν ήταν αστείο, γι' αυτό δεν το κατάλαβα Είναι αστείο, όλα είναι αστεία Εντάξει, γνώμη με αυτό Τους λέει να γυρίζουν από δημοσιοδείο Ωραία, πώς κάνει έτσι χιλιόμετρα. Τι είναι πέντε χιλιόμετρα. Περπατείες στην κόλλη έχουν γίνει σαν την του Με την ψυχή στο στόμα πάμε στο Βάζουμε πράγματα σε ένα καρότσι και φεύγουμε Είναι και το καλαθάκι αυτό. Yeah. Θα το κάνουμε βόλτα τώρα, θα κάνουμε βόλτα στο σούπερ μάρκετ να βρούμε το ρίζο. Και πώ θα μπει στο σούπερ μάρκετ με τα σακούλα του άλλου σούπερ μάρκετ. Για αυτό είναι ένα θέμα τώρα, πώ θα γίνει. Θα και θα να πει πω ότι δεν τα κλέψα. Θα τα κάνει σαν το ρίζοσπάστι παλιά. Θα, θα τα γνωρίζει το, το μακρύ κοκό. Ναι, κατά λιμόνι είναι τον άλλο. Δεν το έχω, αυτό το έχω επειδή βράχει το κινητό, το φουτάω μέσα. <laughs> δεν είναι για να το φάω. <laughs> Πολλέ απορίε. Πρέπει δεν κατάλαβα τίποτα. <laughs> το τι... βάζει μέσα και πορροφάει τα νερά, Εντάξει. Δεν ξέρω αν το συνεχ... κάνει το μακρύ κουκουκάκι <laughs> <δεν> το ξέρω. <laughs> ναι, το <laughs> σίγουρα. Οκ, okay. θα συνεχίσουμε. Ή με... ή για το γεμιστά, το... <laughs> Ο Άδωνη. <laughs> <Okay. τον Ιχάκη. laughs> δεν στο καλάθι Ο Άδωνη, χθε. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Και λέει Έχει πάει στιγμή. τα πρωινάρικα σειρά Πέντε μέρε βγαίνει κάθε μέρα παντού Απίστευτο Πέντε μέρες, πέντε χρόνια, πέντε δεκαετίες Έχει, από, Το τελευταίο πενταήμερο Έξι φορέ τη μέρα ε, Είναι η μέρας του, είναι η μέρας του ναι. Ε, Μια ανελληνικό, το μια αυτό ανάσυνε, Πολλά θέματα, ανάδωνη. η ανάπτυξη Η πρώτη που είμαστε στον κόσμο και ξύπνησε ένα Αυτό που το πιο πρότυπο. γραφικό της κυβέρνησης πάντα Του βάζουν σε αυτό το Υπουργείο Θυμάσαι παλιά του κουλούρι. Και το γιακουμάτων. Το διακούμάτω. Δηλαδή πάντα. τα κάνουμε να ένα μαζεύριο να πάμε πάντα. να το κάνουμε μαύριο. Γιατί και αυτοί είχαν καλά τη νικοκυρά. Και το πάλε μου να ξέρει. Πόσο έχει το μήλο σήμερα. Μπράβο. Συγνωστά φάσει. Ο <laughs> άνθρωπο λοιπόν, σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Το με βγάλουν, το βάλεμε βγάλει. Άρα το, υπάρχει ναι. και το μόνο προϊόντα. Δεν υπάρχει μόνο συγκράτηση συγκράτησε. Σφαλό υπάρχει μείωση. Οι τιμέ για να το πούμε πρακτικά στο καλάθι στο σύνολό έχουν περίπου στι μέση του τέλο Αγούστου. Δεν είναι πριν περίπου. Άρα έχουν. Είναι σαν να σβήσαμε στο καλά τον πληθωρισμό των δύο μηνών. Είναι σαν να σβήσαμε στο καλά τον πληθωρισμό των δύο μηνών. Είναι σαν να σβήσαμε στο καλάθι <Ρο> τον πληθωρισμό των τελευταίων δύο μηνών. <Ρο> το λέει αυτό. δύο λεπτά σβήν Είναι σαν να το σβήσαμε αλλά δεν το σβήνσαμε. <Inspiration> δύο λεπτά αργότερα. Το καλάθι του νοικοκυριού. Ούτε δεν ισχυρίστηκα εγώ ότι θα έρθει να σβήσει τον πληθωρισμό, να νικήσει τον πληθωρισμό ή να αλλάξει την κατάσταση στην αγορά. Ούτε δεν ισχυρίστηκα εγώ ότι θα έρθει να σβήσει τον πληθωρισμό. ή σαν να σβήσαμε στο καλάθι τον πληθωρισμό των τελευταίων δύο μηνών. Στην ίδια εκπομπή, ε. Αχ, στην ίδια εκπομπή. Τρία λεπτά μετά, τέσσερα. Α. Είναι, έχει ανάγκη περίθαλψη. Δεν είναι. Χρόνια ο τώρα, είναι το καταλαβαίνω. απευθύνεται. Γι' αυτό. Ξέρει από Α, λέει. Λέει. Ό, τα και, να πω, και, πω, και έτσι το ένα και το πω, άλλο αλλιώς, τα αλλιώς, τα Καλά, αυτό, δεν όχι. θα καταλάβουν. Εννοείται δε, οι ψηφοφόροι δεν καταλάβουν τίποτα. Οι και εννοείται. το ψηφίσουν. Σίγουρα. Και εννοείται γιατί θα λένε όλοι να το παιδί το παλεύει. Μου κόψε 10 λεπτά από τα μακαρόνια Ωραία Ω, μετά 10 λεπτά. Ναι. Να το παιδί δεν το παλεύει τελικά. Δεν το Δεν το να 10 λεπτά γιατί Δεν, έγινε δεν αυτό. Να το αυτό Δεν τον πειράζει και Το ο δημοσιογράφο. Αλλιώ θα στον πληθωρισμό. Καλά, Δεν το Αυτή η ψυχραιμία του δημοσιογράφου είναι πάντα τέτοια. Τι να κάνουν Που ακούν την παπαριά, περνάει μπροστά από τα μάρια τους Τι να κάνουν και Δεν σκέφτονται ή και να σκέφτονται Δεν λέει Α, ας πω έναν αντίλογο Άστομο, ρεχέστο Είπε τη βλακή, άστο μην τον εκθέσουμε Όχι, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή Δεν είναι για πέμπτη, είναι για άλλη μέρα Το πρωί λοιπόν ο Άδωνη. Ε, άφερης. βέβαια, οι μονόλογοι γνωστοί. <laughs> <Ναι. laughs> Βάλει και κανένα Αντάρτυπο, κινησιακό έμπορα. <laughs> Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Καραγκιόζη, <laughs> μεγάλο. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά τώρα. Έλλειπε μονόλογα και για να λένε μετά τι καλώ. <laughs> και συγκινητικά. συγκινητικά, συγκινητικά, <laughs> συγκινητικά, συγκινητικά. <laughs> και συγκινητικά. Η Φουρέιρα, γι' αυτό το έγραψε. Ναι, σόπατα. Ο Άδωνη λοιπόν το πρωί στο, στο Χασαπόπουλο και τη Βουλγαρία. Κάποια στιγμή ήθελε να αποδείξει ότι οι εφημερίδε τη αντιπολίτευση δεν το παίζουν ψηλά το θέμα του καλαθιού, άρα έχει επιτύχει. Αμα, το αποδέχονται, α πούμε. Ας. Ναι, ναι, δηλαδή δεν του κάνουν σκληρή κριτική, άρα πέτυχε το καλάθι. Πιάνε τα από που μπορεί. Ότι έχουν καταλάβει τη γραφικότητα και δεν ασχολούμαστε Εντάξει, πλέον. Είναι ναι. ένα μεγάλο θέμα που, που όλοι το κοροϊδία το ανεβάζουν, κοροϊδία το κατεβάζουν. Και δικοί του άνθρωποι. Mm. Όχι μόνο τη αντιπολίτευση. Γι' αυτό λοιπόν απαιτεί. Από το Χαζαπόπλω να δείξει συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα. Α. Και λειτουργεί, θα τον ακούσουμε τώρα και ω αρχησυντάκτη. Κάτε μου μια χάρη. Ότι έχετε εκεί τι εφημερίδε. Έχουμε όλε τι εφημερίδε. Ωραία, για πάνε. Βγάλτε λίγο την ευσύνη. Δεν ξέρω την ευσύνη στην τηλεόραση. Κάμε φοράει διαφήμιση την ευσύνη. Δεν απαντήσω. Δείξα λίγο την ευσύνη. Δείξα λίγο. Οριστε. Πού το έχει το καλάθι η ευσύνη, το βλέπετε. Τι δείχνει το καλάθι με πρώτο θέμα, θα τα που είναι. Επάνω, επάνω στην, στην πρώτη σελίδα. Για δείξτε το λίγο στην κάμερα, για δείξ Ένα κουτάκι πάνω πάνω... και το με το ο τίτλος δεν πάμες να βγει ο δεν πάμε λίγο, <στον> <σχε> λίγο, <σχε> λίγο <σχε> να βγει πάμε να βγει αλλά δεν περίμενα να εσύ πάμε λίγο να βγει γιατί εχίσαν μου δίνει το καλάθι την μια μεγάλη φωτογραφία είναι δείξτε το λίγο Γεωργιάδη μην μπαίνετε στη κάτω κάτω βάλτε τη δημοκρατία ακούστε να πω κάτι κύριε Γεωργιάδη μια στιγμή πω Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα Τώρα λεπτό πρέπει, να σα πω κάτι. Κύριε Γεωργιάτη, μην μπαίνετε στη διαδικασία. Κάντε αυτό το λάθο και άλλοι πολλοί. Φαντάζομαι θα καταλήξω σε κάτι. Μα... Βάλτε τη δημοκρατία. Μα γιατί δεν με ακούτε όμω, Μια στιγμή. Εγώ σα κατηγορώ. Ήθελε να δείξουν όλα τα πρωτοσέλιδα. Ε, εντάξει, να σου πω. Πήγε σε εκπομπή. Σε κανάλι. Ε, έχουν τον έλεγχο. Δεν υπάρχει. Θα πάρει ο δημοσιογράφο ό,τι θέλει. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα ότι έδειξε την ευσύν όπω ζήτησε, δείξανε την αυγή όπω ζήτησε, τη δημοκρατία δεν τη δείξανε. Mm. Και μετά από λίγο, λίγο ο Λέοχο την είχαν πάρει, δηλαδή δεν την είχαμε εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιο πήρε εκεί. Ε, την πήρε τη δημοκρατία ναι. και την πήρε έτσι. Και, και δεν την είχαμε εκεί. Και κατέληξε το συμπέρασμα ότι να, αυτέ οι εφημερίδε που με αντιπολιτεύονται δεν το έχουν ψηλά το θέμα. Μα δεν άρα... είναι μόνο οι άλλε που του έχουν επιβάλει να έχουν τον ίδιο τίτλο, του έχουν υπαγορεύσει. Δεν ήθελε γιατί σου αυτό. λέει τώρα σε όλε τι άλλε έχουμε στείλει τη γραμμή. Και αυτοί κάθονται και γράφουν τα το δικά του. Ήθελε την αντιπολίτευση. Λέει όλοι, εσεί μίζεροι. Λέει εδώ είναι ακροατή. 108 είναι η απάντηση. Εντωμεταξύ λέει το ΙΚΑΤΑΝ 108 θέσει στην ελευθερία του τύπου. λέει εδώ το ΙΚΑΤΑΝ Ναι. Εντωμεταξύ λέει εδώ το ΙΚΑΤΑΝ Αλωτή, λέει ακροατή, ήταν που έδειχνε ένα ακροατήριο στο περιστέρι να πουλάει μόλιβδη 1,85 ενώ που για 2,10. Τι θέση τώρα κι εσεί. Εντάξει τώρα γιατί πόσα λεπτά είναι διαζευτικό. Ή Καπαμά ή, ή κατανα, Καταναλωτή. Τέλο, εδώ με το καλάθι θα επανέλθουμε στην πορεία με μια συνταγή που έχουμε για τον Καπαμά. καπαμά ε... Έχει και τα αγριοτέ. Όχι όχι, όχι, όχι, όχι δεν αυτά έχει. δεν τα έχει. Είναι άλλη συνταγή αυτή. Μην τι μπερδεύουμε τι συνταγέ. Αν μη τι άλλο με τόσε εκπομπέ μαγειρική έχουμε γίνει όλοι ειδικοί. πάνω, κάτω πέντε πράγματα τα έχουμε. Πώ λέγανε όταν ξεκίνησε ο πόλεμο στην Ουκρανία με την εισβολή τη Ρωσία, πώ μα λέγανε όλου εμά που λέγαμε ότι. Να το δούμε συνολικά, να είναι ένα πόλεμο κατά δικά, δεν το συζητάμε. Πουτινάκια. Ισέβαλε... Πουτινάκια, που τη πού... λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ ε, παίζει και την Ουκρανία και το λαό τη Ουκρανία στα Ζάρια. Ναι, ναι, ναι. και παίζουν παιχνίδια με του Αμερικανού. Πουτινάκια μα λέγανε. Πουτινάκια. Ναι, έτσι. Πουτινάκια, ο Πουτινάκια ο Φίλιππος... Γιατί ήταν ήτανε μόνο ο Πούτιν Μακελάρη, ενώ δεν είναι η Αμερικανοί. Ο Φίλιππος Ηρήγο, υπουργό τη κυβέρνηση και διεθνολόγο. Αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε σύγκρουση με τη Ρωσία. Και υπάρχει και κίνδυνο χρήσεω πυρηνικών όπλων. Mm -hmm. Κανένα δεν θα ήθελε σε μια τέτοια σύγκρουση αυτή τη στιγμή ο πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία. Είναι πόλεμο κρυφό του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Mm -hmm. Αυτή είναι η so πραγματικότητα. Yeah. Είναι πόλεμο κρυφό του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Mm -hmm. Αυτή είναι η so πραγματικότητα. Yeah. Πουτινάκι και ο Συρίκο. Να, ο Πουτινάκι, μέλο κυβέρνησης κυβέρνηση. Δεν είπε κάτι, την αλήθεια είπε. Yeah. Κάθε yeah. σοβαρό αυτό βλέπει, αυτό λέει. Δεν γίνεται να το βγάλει αυτό, δεν αθώνει κανέναν. Ναι, αλλά δείχνει το, το ευρύτερο πλαίσιο. Να το έχει κάποιο στο νου του για να βγάλει σωστά συμπεράσματα. Αν χρειάζεται να το δούμε μετά από ε, 10 μήνε για να το καταλάβουμε και από πριν. Το, το ξέραμε. ξέραμε και από πριν. Και από πριν τι ακριβώ θα συμβεί. Πουτινάκι λοιπόν και ο Συρίκο. Πάμε σε έναν άλλο βουλευτή τη κυβερνών σα Είναι ο κύριο Κερίδη. Μιλάει για άλλο θέμα. Μιλάει για τη ΔΕΗ. Mm. Έχουμε ξεχάσει τη ΔΕΗ όπω έλεγε και στα δικούρα προχθέ γιατί πάνε τόσο καλά οι λογαριασμοί. Έχουμε μόνο το καλάθι τώρα. Ασχολούμαστε με το καλάθι. Ναι, ναι. Στη ΔΕΗ όμω έρχονται οι λογαριασμοί, είναι τσιμπημένα όλα και είναι και οι πάροχοι, οι περίφημοι πάροχοι. Ναι, ναι, ξέρουμε. Μας λόγω του φορές. χρηματιστηρίου ενέργεια που έχει μπει ναι. και ακόμη και η ενέργεια, αυτό το αγαθό έχει γίνει εμπόρευμα και, και το πληρώνει, χρυσό πληρώνει για να κερδοφορούν και εκεί και από αυτό κάποιοι όμιλοι άνθρωποι, εταιρείε, δεν ξέρω εγώ τι. Πού είδα, ε, Το στέυγαλο, τη συνταγματική, εγώ το τη ρίτρα. Τι, τι, τι είναι αυτά, Και τα, τα βγάλω. Θα πάρουμε λεφτά πίσω εννο, παιδιά, καπά θα πάρει. Και εσύ, όπω πήραν χθε. Θα περιμένω αυτό. τη συνταγή. Μπράβο. Και αν δεν σου έρθει αυτό, έχετε αμάντολε. Είναι μια άλλη συνταγή, επίση καλή. Κεφαλουνίτικη. Και τα Καλαβρέζικα, επίση μια τρίτη συνταγή. Α, Αυτά θα πάρει, ειδικά από τη ΔΕΗ, θα τα πάρει όλα. Τα Καλαβρέζικα, πού βγαίνουν τα Καλαβρέζικα, πρώτα να ναι. πήγαινε σε κανένα σούπερ μάρκετ. <laughs> <που φιτρώνουν. laughs> Όπου... Καλαβρία είπε; Ναι, είπε Καλαβρία. Παίρνει είπε... το τουλάχιστον. Χιούμορ Μυρίδι. Να λέμε. Καλαβρ... Καλάβρ... Καλάβρ... Η Πέμπτη δεν είναι για όλου. <laughs> Εντάξει. Το τρέχει εδώ σήμερα και έτυχε. Δεν σημαίνει ότι είναι Ο Κερίδη, <laughs> λοιπόν, μετά το Μυρίδι, είναι ο Κερίδη βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Απλώ no. για να έχετε την πλήρη εικόνα, γιατί ίσω δεν το ξέρετε, ότι από 1η Ιουλίου που εφαρμόζεται αυτό το σύστημα υπήρξε μήνα όπου η τιμή των παρόχων ήταν χαμηλότερη α, και άρα μπήκαν μέσα. <Κι> Είχαν ζημιά. <Κι> Έναν μήνα. <Κι> Κύριε Καραμένο, αυτή τη στιγμή έχουν ανακοινώσει τιμέ για τον Νοέμβριο. Δεν ξέρουν πού θα είναι η χονδρική. Η χονδρική μπορεί να είναι υψηλότερη από τι τιμέ και να μπουν μέσα μπορεί. οι παρόχοι. Πώ λέει ότι έχουν ζημιά. Θα μπουν μέσα υπάροχοι τώρα. Πάρα εδώ το σκέφτομαι. Σαν τη τράπεζα θυμάμαι τότε που σα είπα να κεφαλοποιήσαμε. Εμεί. Με τα δικά μα τα λεφτά. Μήπως μας. Να κάνουμε μια ενίσχυση, μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εγώ προτείνω. Την κάνουμε κάθε μήνα. παρόχου. Κάθε μήνα την κάνουμε την αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου. Φρά μέσα καλά, δεν παίρνουν, ζημιά δεν έχουν. Δυστυχώ. Και ας λέει ο Κερίδη τώρα πώ τα διαβάζει. Μα έχουν εκδάρει. και εισπράττουν τα ποσά και δισεκατομμύρια, γι' αυτό φαγώθηκαν να γίνει όλο αυτό με εταιρείε, να φύγει μια και μοναδική δεή. Προφαγώς για να μην ελέγχεται για να υπάρχει ο υγιή ανταγωνισμός ουγείς από τον, που συνονοιώνται <laughs> που συνονοιώνται και είναι ένα καρτέλ μόνο του κρυφό όπως σε όλους τους τομείς σε όλα τα προϊόντα. Ελεύθερη αγορά λέγεται αυτό. Α, ναι. Τι ήσουν στην προηγούμενη σου ζωή. Μια παξιμαδοκλέφτρα Ah, okay. Η κυρία Μάρα με η Μαρίδη που είναι η γνωστή συγγραφέα. Ποια ήταν του Ιούδα, φιλούσε η oh, Όχι, Όχι, όχι. Καμία είναι. σχέση. Είναι μια άλλη. Όχι, όχι, όχι. Ποιο ήταν. Η Μάγια τη Δεν θυμάμαι. Δεν, δεν, είναι, δεν είναι του Ιούδα πάντω. Ah. Δεν θυμάμαι τώρα. Ε, ε, μου διαφεύγει το όνομα, δεν έχει σημασία. Πού ήταν πάνελ στην καινούργιο που έκανε κάτι. Ναι, εκεί η Μάρα Μεϊμαρίδη. Μα λέει τι ήταν στην προηγούμενη. Μάλλον με ήταν παντρεμένη στην προηγούμενη τη ζωή. Με τον Έσοπο. Εσεί έχετε πει ότι ο πρώτο σα σύζυγο ήταν ο Παύλος. Όχι. Ποιο ήταν. Εγώ ήμουν η τρίτη σύζυγος του Απόστολου Παύλου και η τέταρτη του Ιωσήπου. Ε, είναι μια αναδρομή ζωή που μου είχε κάνει θεία μου μόνη τη. Ήμουνα δέκα χρονών, είδα αυτά, μετά τα ξέχασα. Μετά ξανά πιασα όταν μεγάλωσα να δω τι ήταν αυτέ οι μνήμε που είχα. Ο κόσμο νομίζει ότι ε, μετεμψυχώνεται ή μετενσαρκώνεται. Είναι διαφορετικά τα πράγματα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ρόγκ. Πριν φτάσουμε στο λάθος ήταν η τρίτη σύζυγος του Απόστόλου Παύλου. Δεν τον ήξερα, δεν ήξερα ότι ο Απόστόλο Παύλο είχε τρεις Μπορεί να και παραπάνω. Όχι, εγώ και επιτρεπόταν, δεν ξέρω. Ήταν η κυρία Μάρα Μαϊμαρίδη ήταν. Μαμίκο ο, ο Παύλο. Ήταν ε, η τρίτη σύζυγος wow. του Απόστόλου Παύλου. Είχε παιδιά από τι πρώτε. Δεν, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειε. Και είπε εδώ στο τέλο αυτό. Δεν ξέρω μάσα... να ήταν Όχι. Και δεν να είζε να πήγε μακριά από την άλλη. Όχι. Θα τέλειωνε με μου. τη μία ιστορία, να. θα άρχιζε με την άλλη, μάλλον. Να. Ήταν και Απόστολο, δεν μπορεί να κάνει Καλά, δεν είναι τώρα Απόστολο. και με τα δεδομένα τη εποχή, άριστο. Να, Στο τέλο, η κυρία Μεμεροιδή λέει ότι ε, δεν σημαίνει ότι στην προηγούμενη ζωή ήμασταν παντά άνθρωποι. Μπορεί να είμαστε και κάτι άλλο. Είναι ρόγκο, όπω το είπε. Σε αυτό το υποψιάζουμε έτσι κι για πολλού. Ναι, η κυρία Μαϊμαρίνη μα λέει τι. Ήταν. Αλλά και σε αυτή τη ζωή. Την μας λέει η κυρία Μημαρίδη, τι ήταν στην προηγούμενη τη στη ζωή. Ωραία. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να ξαναγίνει άνθρωπο. Ο ανθρώπινο εγωισμός δεν μπορεί να δεχτεί ότι δεν ήταν κάτι άλλο εκτό από άνθρωπο. Mm -hmm. Κάποια ενσάρκωσή μου ήταν χόρτο. Τι χόρτο είσαι. Ένα χόρτο, αγρίο χόρτο δεν ξέρω. Και φόβο να πλώνω τι ρίζε. Τι χόρτο ήταν. Ε, ένα χόρτο έρχεται στο μυαλό μου. Το σπανάκι Το σπανάκι, ναι, ναι, ναι αυτό Που αν το αποξηράνεις και το καπνίσεις ε, Δημιουργεί αυτές τις δηλώσεις Τη πανακόπιπα Ναι, ναι, με φλεύες Όχι, <laughs> κανονικά Λοιπόν, είναι Η κυρία Μημαρίτη ήταν χόρτο Κορτάρια <laughs> Ε, κορτάρι ε, ε λίγο με τη ρόπιτα Ήταν χόρτο λοιπόν κορτάρι Και με μετά τυρί. έγινε Δεν είπε όμως αν ήταν πριν γίνει τρίτη σύζυγος του Παύλου Ή μετά Χόρτο. Δηλαδή η καριέρα τη είναι φίλο όπω παντρεύτηκε ο σύζυγο. Α, λε, το λένε. Και, τώρα, ο, ο και τώρα είναι συγγραφέα. Είδε πώ αλλάζει. Πρέπει να ψάξουμε όλοι να δούμε τι είμαστε παλιά. του συγγραφέα είναι που δεν είναι πανελίστρια. Είναι, ε, είναι αυτό. Συγγραφέα συγγραφέας είναι, είναι. είναι. Το επίσημο δεχόμαστε πάντα. Να. Ναι, λοιπόν. Από χόρτο όμω είδε αυτό... εξέλιξη. Να που λέτε. Ζώα. Εξελίχθηκε. Ορίστε. Χόρτο που άπλουνε ρίζε, δεν, δεν είναι γρασίδι και εσύ. Τι ήτανε. Εσύ τα και τριφύλη. <χι> λοιπόν... Έχει ρίζα το τριφύλη. Φιγαίνοντας προς τις και εμείς να, να δώσουμε μια συνταγή να. στις φίλες και στους φίλους. Φίλες μου. Με και φίλοι. Μαγειρεύουν είναι πράγματα που κάνουμε στο ψι... που σε ψιβιώμας. Ψιβιώμας. Στο, καλάθι. Α, στο καλάθι. στο καλάθι. Στο τώρα τη συνταγή. Και εδώ θα σου κάνω τώρα μια πάλι μικρασιάτικη συνταγή και είναι αγαπημένη συνταγή της γιαγιάς μου, της Μαρίτσας, είναι αρχίδια καπαμάς, αυγολέμονο, ξέρετε σημαίνει καπαμάς. Όχι. Καπαμάς σημαίνει ένα αρχίδι, το οποίο σιγομαγειρεύεται, σιγανή φωτιά η ίσα, ίσα και είναι καπακομένο δηλαδή mm. έχει το καπάκι από πάνω. Που τι σημαίνει αυτό, ότι το Αρχί... Έρχεται, μαγειρεύεται αρκετή ώρα Γίνεται, δεν μπορώ να σας πω Λουκούμι, τριφερό ένα Αρχίδι Και είναι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ γευστικό Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να κάνουμε τη συνταγή Αρχίδια Κάπα μας Βάζω ελαιόλαδο στην κατσαρόλα Για να θωρακίσω ναι. Ήδη. Δεν το έχει μαρινάρει Δεν έχω κάνει τίποτα. τίποτα Πλώς το έχω κόψει σε ε, μερίδες Σε μικρά χαρμπύρια Ουσιαστικά mm -hmm. για να μαγειρευτεί και γρήγορα Θα φας χαρμπύρια Κάπαμα Τρώω λίγο αρτίδι. Θα καπακώσουμε την κατσαρόλα Τώρα είναι σε δυνατή θερμοκρασία Θα το χαμηλώσουμε μετά και θα το αφήσουμε για μία μισή με δύο ώρες Και αυτό εξαρτάται και όλες από το πόσο μεγάλα Ή το πόσο μικρά χαρμπύρια Έχουμε κόψει. Κομμάτι. Τα κομμάτια ναι. του καπαμά. Το συγκεκριμένο φαρχίδι Μπορείτε να το φάτε με ό,τι σας αρέσει Δηλαδή το βάλουμε στο πιάτο Αχ, αχ, αχ Είναι αυτό το πιάτο Κάπαμα Καλλιγουράμαστε Λοιπόν, Α. αυτή είναι η συνταγή το Πρόλογα να την γράψεις όμως, Ναι, ναι, το αυτό το Α, έχεις. και με χόρτονα, καλή, καλή ώρα Είμαι <laughs> η Μαρίδη δηλαδή Ή εί, έχω ακούσει και κάνω ωραία συνταγή ε, Τέτοια καπαμά με κανταήφι Για πιο αυθεντική γεύση, κάπω να έχει πιο συνολικό. Εντάξει, κάπως, ε, είμαι φιδά. Είπα, είπα πριν λάθο, Φίλιπ, Φίλιππος Σιρήγο. είναι Άγγελο Σιρήγο. Ναι, ο Φίλιππος Σιρήγο Ναι, ναι, ναι, ναι. Το, Και άλλη μια φορά το έχω μπερδέψει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά με τι συνταγέ. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Όσοι προλάβατε τη γράψατε, φτιάξτε ναι. την στο σπίτι. Ναι. Δοκιμάστε το στο σπίτι. Ε, ε, είναι από αυτά που πρέπει να τα δοκιμάστε. Βεβαίω. Τα τρώτε που τα τρώτε έτσι κι αλλιώ παντού. Σα έχουν γι' αυτά. Κόφατε δύο τέτοια και μαγειρεύστε τα. και εδώ είμαστε. Λέει εδώ η Λίνα, ακροάτρια πάνω από τη Χωριστή, ε, καλησπέρα λέει, πήρα τα ρεπόμενα του σωματείου των συνταξιούχων ΙΚΑ που εκλέχθηκα με το πάμε και είμαι γενική γραμματέας και μαζεύαμε τις ελιές. Στον καπαμά μπαίνουν και ελιές». Εάν θε να. Έτσι λέει εδώ. Θύμια λέει: Βάλει ένα ρεφρένα από το γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά για τον σύντροφο μου, τον που σα λατρεύει. Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου είστε καλεσμένοι μα για τα καζάνια στα τσίπουρα, φιλιά από χωριστή δράμα. Σε ποια τσίπουρα τη δράμα. Πάλλον. Α, Προλαβαίνουμε α, να φύγουμε τώρα. Τώρα την Παρασκευή, αύριο είναι. 11. Α, 11 είναι. 11 α, του χρόνο, μήνα. Έχουμε χρόνο να προγραμματίσουμε το ταξίδι ε, Στη δραματέα δεν βάλουμε το ρεφρέν γιατί τώρα που να το βρούμε έχουμε, είμαστε σε άλλο μούντ Έχει απεργία 9 Νοέμβρη Α πάρει γίνεται... να το ζητήσει τη Ρώση, να το βάλω παρασκευή ακριβώς Ναι παράβει παρά, να το ζη... Δεν προλαβαίνει για την Όχι, άλλη παρασκευή Όχι την άλλη, παρασκευή που είναι 11 ε, Θέλει για ενόψη απεργίας προφανώς Την, τε, θα την απεργία. ε, του μήνα έχουμε πανελλαδική απεργία Είναι η πρώτη απεργία μετά από πολύ καιρό Είναι η πρώτη απεργία μετά τις τη Είναι η πρώτη απεργία και βλέπουμε και τι γίνεται και στι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Πώ βγαίνει ο κόσμο, πώ συμμετέχει, χιλιάδε παντού. Πώ διδική και πώ καταφέρει πράγματα. Εμεί εδώ, τηλεκοντρόλ. Και, και λόγια. Και, και δεν γίνεται και τίποτα. Και να, γίνεται κάτι. Γίνεται κάτι. Mm. Μεθάνειο. Όταν λέμε γενική, αφάνεται η όλοι Όλοι οι Σε πιάνει δεν έχει σωματίο στη δουλειά. Σε πιάνει που δεν έχει σωματίο. Κάτι σημαίνει που δεν έχει ομορφωθεί. Κάτι σημαίνει, Αλλά σε πιάνει και εσένα που δεν έχει ομορφωθεί. Σε πιάνει, που. σε πιάνει. Οπότε δεν μπορεί παίζει τα κανάλια σου καθόλου όλο αυτό, αλλά παίζει στα social media με πολύ ευρηματικέ αφήσει, με πολύ ευρηματικά βίντεο, αλλά δεν χρειάζεται να παίζει πουθενά. Είναι η ζωή σου, είναι το πορτοφόλι σου, είναι το σπίτι σου, είναι η μιζέρια που σου έχουν δημιουργήσει, που είναι η καλύτερη αιτία να με, μία μέρα τουλάχιστον να διαμαρτυρηθεί, να πει κάτι, να κάνει κάτι. Κάτσε, βγει και πέσαι. Όχι να βγαίνει στα κανάλια μιζεριά και ένα τέτοιο μου φταί Ε, αυτά τα λένε, ναι, αυτοί ψηφίζουν γενικότερα Μαλλιώ Στο... πισπίριγκου θα τρως και κολονό και κολονό και ό,τι άλλο προκύπτει και ό,τι άλλο σε ταΐσουν. και ο Χόρτο <laughs> και... Απ' την άλλη <laughs> ε, Στι καφετέρε πηγαίνουμε και το χειμώνα εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε. Τι καφετέρε, μαγαζιά. Ε, εγώ δεν το ήξερα. Ευχαριστώ ωστόσο για την ενημέρωση. Ωραία. Αφού το μάθει λοιπόν αυτό, να, αυτή η εκπομπή παρέχει και ενημέρωση. Και γνώση. Ναι, ναι, εντάξει, εγώ τα είπα. Οι πέμπτε είναι, είναι για αρχόντου. Το χειμώνα λοιπόν. Ε, νηχέση, ανα... Δεν είναι για εσένα, για αρχόντους. Το χειμώνα ανάβανε και μια σόμπα. Έτσι, δεν είχαν κάτι ηλεκτρικές σόμπες, κάτι... έχουν και κάτι ηλεκτρικά κάτι που είναι από πάνω και ζεσταίνουνε. Σε τι σπίλιας, στο σπίτι χρυσού που έχουμε. Στα... και το... Το στις καφετερίες λέω. Α, στις καφετερίες, συγγνώμη. Στα μαγαζιά, Οπάτε. γι' αυτό είπαμε. Στι ναι, στις, στις, στις καφετερίες. Αλλογόνου. Κομμένα όλα αυτά. Κομμένα. Όταν κάθετε ή θα το βάλει στα πόδια του, ή θα το βάλει στην πλάτη του, όπου... όπου... αισθάνεται αυτός ότι κρυώνει. Με ένα κουβερτάκι διαθέσιμο για κάθε πελάτη θα επιχειρήσει η κυρία Σαβούλα Αγαθαγελίδου η διοκτήτρια καφέ μπάρ στη Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις στο ρεύμα αλλά και το κρύο το χειμώνα που έρχεται. Πλήρωνα 400 με 450 ευρώ το μήνα, έφτασα τώρα να πληρώνω 1.800 με 2.000 ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει 4 με 5 φορές επάνω. Όπως λένε επιχειρηματίες, το κόστος θέρμανσης των εξωτερικών χώρων είναι δυσβάστακτο και έτσι δεν είναι λίγοι εκείνοι που δίνουν στους πελάτες τους κουβερτάκια. Φέτος θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ το κουβερτάκι στα, για να δεσταίνονται τα πόδια στις καφετέρειες. Τα πόδια και το κεφάλι. Τα πόδια, μόνο τα πόδια. Το σαν τον άλλον που είχε, με την κουβέρτα που είχε βγει με τη μάνα του που ήταν. Που... μια σύνδεση <laughs> Σε μια σύνδεση πάλι. στο σπίτι. Με στο σπίτι, φαντάζομαι. κουβέρτες. Εκεί, κουβέρτες, σαν το στρατού, Τσόχα. Κομένα. Ελληνικό, στρα... Εψιλονσίγμα. Εψιλονσίγμα. Εψιλονσίγμα. Ε... Ελληνικό στρα... θα τις κάθε Παρασκευή. Τι με τον κό, <laughs> τα ο Θα πηγαίνει συνέχεια να θα αυτό το πολύ Πέμπτη. Βαθιά Πέμπτη. Πιο βαθιά Πέμπτη όμως είναι αυτό που θα σου πω τώρα. Επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτικής Στρατηγικής και Ανάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε. Ανέλαβε. Πέριμενε. Ξαναλέω τον τίτλο. Α Επιτροπή Πολιτική Στρατηγική και Ανάλυση. Δηλαδή από εκεί θα κρυθούν όλα. roll. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω. Περίμενε. Περίμενε. Τώρα. Ο Στέφανος Τζουμάκα. <χω> δεν είναι δυνατό, καλύτερο, δεν είναι πολύ δυνατό. Δεν θα το έλεγα. Μπράβο Τσίπρα. Δεν έχει θα έφτανα. Μπράβο Αλέξη Τσίπρα. Κουβέλι Όχι, ο δεν θα Τζουμάκα δεν θα πήγαινα. Ο Κουβέλης προωθεί μπράβο. την κόρη. Δημοσίω. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα. Ε, Για να μιλάνε η Σιριζέ δεν λέμε Έτσι, Αυτό το άνοιγμα στο Πασόκ ένα και ένας. Έχει πάρει έχει πάρει Που τον έβαλε, Η στρατηγική και η ανάλυση Ωραία, του ΣΥΡΙΖΑ Πάμε να βολευτούμε και εμείς το ΣΥΡΙΖΑ κάπου θα μας βάλει αυτός Είναι ο έχει Στέφανος Ζουμάκας. Νομίζω ότι είχε πάμε. κλείσει η καριέρα του Στέφανου Τζουμάκας Νομίζω ότι έχει κλείσει το μαγαζί του Τζουμάκας <laughs> ε, κλείσαν, τα, τα Τζουμάκα κλείσανε Επανέκαμψε λοιπόν ο Στέφανος Τζουμάκα. Οπότε ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ Έχει υπογραφή, θα... δεν είναι Έχει έτσι Έχει ανάλυση από πίσω δεν, δεν είναι Είναι Τζουμάκα Στέφανος Ναι τώρα Θα κάνουμε ένα φιέρωμα κάποια μέρα Να θυμίθουμε τα παλιά τα ωραία Τις του Τις Τζουμακίες που λέγανε οι αγρότες το 96 πάνω που ήταν υπουργός Γεωργίας, Γεωργίας τότε Γεωργίας του νόμως Και έλεγαν αυτά Στο Ρουκ Ζουκ θα πάμε λίγο Α, Πε... χτύπανε πλάτη Μεταδώσαμε προχτές Ναι, μεταδώσαμε προχ Κάτι ερωτήσει που κάνανε εκεί δεν ήξεραν Χριστό οι άνθρωποι. Τίποτα και πάνε. Είναι παιχνίδια γνώσεων και πάνε άνθρωποι που δεν ξέρουν τίποτα. Και πάνε για το χαβαλέ, για τα λεφτά, για την προβολή Για το χαβαλέ, ναι, αλλά Έχει είναι, είναι λεφτά ένα λεφτά παιχνίδι που πήγαινε αλλού, ρε παιδί μου. Και πάρει μια κάμερα και σου στο TikTok, στο YouTube. Θα σε δούνε πάλι. Θέλω να πω, θα κάνει και περισσότερα νούμερα. Τέλο πολύ αθώο βλέπω και αγνώ. Οι είναι, πρέπει να βγουν κάπω, μπορεί. Σκέψω ότι κάποιοι το κάνουν σαν επάγγελμα. Αν παίκτη. <σκέψου> ναι, ναι, ναι. Δηλαδή okay. πρέπει να βγει το θέαμα. Δηλαδή, αν ξαφνικά σκέψη να δει να μου κρίκω, να ξέρουν όλοι όλα. Ναι, ε, θα, θέα, θα, θα, θα είναι. Τι λέει Όχι, θα το βλέπεις. Τι, Τι λέει θεατά. Να πει όλα. γιατί, αφού το βρήκα. Τι θέλετε, κύριε. Ναι, αλλά εδώ έχουν τώρα ένα παλικάρι. Στο. Η μακρυπούλια. Στο ρουκ Ζουκ. Παλαιόν πατρόν γερμανό. αυτό. Ο παλαιόν πατρόν Ναι. Ένα άνθρωπο. Ναι. Από πού να το ξέρουμε αυτόν, από πού, παλιά. Ναι, από τον πόλεμο. Από κάποια συγκεκριμένα, εμείς είχαμε κάνει το 1821 τι. Τι είχαμε κάνει, κατοχή. Πώ λέγεται βέβαια; τι γιορτάζουμε. Το πόλεμος. Δεν το έχει. Το πόλεμος, θα πω 1821. Οπωσδήποτε. Θα πω. Ε... Το 1821 όλο αυτό το πόλεμο το ε. λέγαμε πώς. Πώς λέγαμε. Λέμε γιορτάζουμε. Όχι, εορτάζουμε την απελευθέρωση, αλλά. Ωραία. Να βάλω Πανάσταση. Δεν ξέρω καν θα τα ξέρουμε τώρα αυτά. Δεν τα ξέρω, αυτά. 1821. Άρα αφού ήταν εκεί, τι ήταν, Ένα. Γερμανό. Όχι, παιδί μου. Τι ήταν. Τι του χαρακτηρίζουμε όλου αυτού που πολέμησαν τότε. Τι λέμε, Αυτοί ήταν. Ναι. Να, αλλά λέει Γερμανό, οπότε. Όχι, αγαπητό. Το όνομα του είναι αυτό. Δεν είναι Γερμανό ο άνθρωπο. Καλά θα πάει. Ωραία, άρα είναι η Άρα έχουμε επί 1821, mm. έχουμε επί ήρωας, Την Επανάσταση την κρατάω. Ναι. Επανάσταση, ε, θέλουμε άλλε δύο. Να βάλω κατοχή. Α, α, α. Έχετε βάλει και το, έχουν βάλει και τον πόλεμο, το κρατάμε. Κρατήστε το. Πόλεμος, 1821, επανάσταση, ήρωας και άλλη μία. Κατοχή, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. όχι. Αυτός τι ήταν, ομορφός, ψηλό, λεπτός. Καλά, δεν τον είχα γνωρίσει και από κοντά. Κοίταξε να δει τώρα. Αυτό ήταν μέλο και μια εταιρεία που είχαμε τότε. Mm. Την ξέρει αυτή την εταιρεία. Τι μου λένε τώρα, δεν πήγε στην σου πει. Εσεί τι είστε μεταξύ σα. Τελείω. Άρα είναι ποια εταιρεία αυτή. Α, η φιλική. Ναι. Oh. Αυτό, αλλιώ μπορώ να σου πω και την ιδιότητά του. Βάλτε φιλική εταιρεία. Α, βάλω φιλική εταιρεία. Όχι, okay, λένε... βάζω φιλική εταιρεία. <συλίου> τι ιδιότητα είχε. Αστυντική. Είχε ι στην <συλίου> είχε <την> εταιρεία. <συλίου> <αστυντική>. Ο πατρό <συλίου> <ο παλιό συλίου> λοιπόν. Είναι ωραίο εδώ ο τύπο, δεν ξέρει Χριστό. Επειδή έχει ακούσει τον Γερμανό, έχει κλειδώσει Οτι... να ζει. Κατοχή. Ναι, και γερμανός. αυτά από ταινίε, όχι ότι ξέρει ιστορία. Χριστό δεν ξέρει. Φαντάζομαι αυτό πήγαινε στα Μουλτιράμα. Στο Γερμανό δεν πάταγε. Γιατί σου λέει: Όχι, αυτός είναι Γερμανία, αυτοί <laughs> έξω από την πατρίδα μα. Για <laughs> <laughs> <laughs> να φύγουνε. Σου λέει τώρα, κι άλλο Γερμανό μου, κάτσε. Yeah, θα <laughs> λέει στου φίλου του: Τι μου βάλανε και μου είναι Γερμανό. Ένα Γερμανά Και έλεγε όλο κατοχή, κατοχή. Και όταν του Μακρυπούλια θα το πει κρατήστε το λέει. Δεν βαριέσαι, να βάλει πόλεμο. Έχει μπλέξει 200 χρόνια ιστορία σε ένα μίξερ. Σε αυτό βέβαια. Εντάξει, τώρα το πιτσυρικά σου. Okay. Ένα ενδιαφέρον έχουν πάντα και οι παρουσιαστέ αυτό που εννοείται τα ξέρουν όλα αυτά και με λεπτομέρειε. Με, με, με την κάρτα μπροστά. μπροστά. Εντάξει, ένα άλλο είναι σε, σε κακο, που βγαίνει στο Σύνταγμα και ρωτάει Ποιο ήταν ο κολοκοτρόνη και κάτι τέτοιο. Ότι παλαιό μπακάλι μου το ναι Με την εξυπνάδα ότι εγώ τα ξέρω. Άσε μα μου τώρα. Δεν γίνεται να με τα ξέρω. Τα πέντε κάρτα και το κουκλίτσα. Όλα. Δεν τα ξέρουν όλοι όλα. Όχι, Σημασία αλλά τώρα έχει το πώ το ξέρω. Αν βρήκε το θύμα και. Εντάξει τώρα. Εντάξει εδώ δεν το κάνει. Μακρυπούλια τον νορμάλ. Δεν κάθε το μακρυπούλια. Δεν λέω τη μακρυπούλια Νορμάλ το πήγε εδώ. Δεν, το... δεν, το... δεν τον πήγε παραπάνω. Κάθε. Διχτήκαμε. Αλλά... Ναι. Διχτήκαμε λίγο. Αλλά είναι ωραίο. Έστειλε προχθέ ένα μήνυμα ένα ακροατή. Θα το διαβάσω και αυτό μετανάστη. Με λένε Αλέξανδρο και μια φοιτητή μετανάστη στην Κοπεχάγη. Δεν είμαι χρόνια Κροατή όπω άλλοι συνομιλητέ αλλά σα ακούω από καιρό που δούλευα στην Ελλάδα με 12 ώρε για 700 ευρώ. Καλά είναι. Την περίοδο καλά ήταν. Την περίοδο πριν την πανδημία, κατά τη διάρκεια τη και αργότερα, οπότε πήρα την απόφαση να φύγω. Ξαναέλα, γιατί... τώρα είναι 500. Τώρα <laughs> <το> είναι. <έχουμε laughs> και και καλάθι, χάνει. Εδώ στην Κοπεχάγη που είμαι, λέει ο Αλέξανδρο. Έχω βρει μια δουλειά ευτυχώ παράλληλα με τι μου στο αντικείμενο που σπουδάζω ω βοηθό ενό μόνιμου υπαλλήλου. Κάνω την κοργόνα. Γενικά, στα ρεπότης. τη. Γενικά, προτιμώ να ακούω τι εκπομπέ σα όσο είμαι στη δουλειά, ακόμα και τι παλιότερε εκπομπέ, για να περνάει η ώρα στη ρουτινίστικη δουλειά που με έχουν αναθέσει. Σήμερα ακούω την εκπομπή τη 27 Δεκάτου 2022. Τι ήταν τότε, Αυτή η εκπομπή του μονολόγου που είπε πριν. 26 sorry. Με τον oh, κύριο. Oh. 26 ήταν... oh, Α, no. Ακούγα την 27 την επόμενη no. που είχαμε το, το Λαό. Τη, την προηγούμενη Πέμπτη. Με τον κύριο που σα κάλεσε με λιγμού και τα έχουν ενώ στη δουλειά. Πραγματικά έκλεγα σαν μικρό παιδί μπροστά από την οθόνη και οι συνάδελφοι, τώρα οι Δανείοι εκεί, μπορεί να είναι και άλλε εθνότητε, με ρωτάγανε αν είμαι καλά και αν έχω κάτι. Mm. Τι, τι να, να το του εξηγήσω, αυτό λέει ο ίδιο. Τι και να του εξηγήσω και τι να του πω. Δεν θα καταλάβουν ποτέ την απελπισία του τεμπέλη σε εισαγωγικά και φοροφυγά σε εισαγωγικά Έλληνα, όπω μα αποκαλούν εδώ. Τι να. να καταλάβουν τώρα εκεί Ότι πραγματικά. ακούω μια εκπομπή που κάποιο κλαίει Γιατί τα έχει πάρει με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα Τι θα καταλάβουν στην Κοπενχάγη Που ακούω έναν άλλον κλαίω επειδή έναν, άλλον, έναν που κλαίει, άλλον που Που τα που έχει πάρει ναι, και είναι με το... Που εγώ είμαι εδώ μετανάστης επειδή έπαιρνε και 700 ευρώ Και, και, και, και. συνεχίζει Επίση για το φίλο που πήρε από την Γερμανία και ανέφερε για τη μητέρα του και τι βιντεοκλήσει, και ότι οι φίλοι του του λένε ότι είναι καλά εκεί στην ξενιτιά κτλ, κτλ. Ένα σχόλιο, γιατί το δέχομαι και εγώ αυτό το σχόλιο. Ποιο θέλει να αποχωρήσει την οικογένειά του, του φίλου του, τα αγαπημένα του πρόσωπα. Και εμένα η μητέρα μου και ο πατέρα μου με καλούν κλαίγοντα ότι του λείπω, ρωτώντα με πότε θα γυρίσω. Ποιο θέλει να βλέπει τα αγαπημένα του πρόσωπα στεναχωρημένα. Αυτοί που μένουν πίσω πονάνε, που χάσανε σε εισαγωγικά τα παιδιά του, του άντρε του λοιπά, Που έγιναν μετανάστε και καλά κάνουν. Αλλά ο πόνο του μετανάστη που τα έχασε όλα είναι μεγαλύτερο. Αυτά από ένα πρόσφυγα τρίτης τέταρτης, έχω χάσει και το μέτρημα γενιάς, που έγινε μετανάστη. Φιλιά στην όμορφη με τα καλά και τα κακά τη πατρίδα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν από την Κοπεχάγη. Πότε θα μα ακούσει, δεν ξέρω να μα ακούσει τη δουλειά. Χαιρετισμού, να είσαι καλά. Κουράγια, και α μην του εξηγήσω του παλαιού. Όχι, σώτας, όχι δεν, σώτας, ξέρω, μαζί, δεν, κατα, δεν θα μπορεί να καταλάβει ένα Βόρειο Ευρωπαίο τι σημαίνουν όλα αυτά εδώ. Γιατί δεν είναι τα τωρινά. Πάνε χρόνια πίσω. Και δεν ενδιαφέρεται για να καταλάβει. Νομίζω δεν μπορεί. Mm. Αν του το, το βάζει κάποιο στο κεφάλι, του έδειχνε πολύ παραστατικά, θα καταλάβαιναν. Mm. Αλλά δεν μπορεί να πιάσει τι μπορεί να σημαίνει φεύγω μα και φεύγω. σω το πιανέ αν του έλεγε You know the need to know to. Αν του λέει, μου εκεί το πιανέ. Γιατί όλοι αυτοί... Γιατί θα γινόμασταν πριν 10 χρόνια. Ναι, το ξέρω. Για το ψηφίσαμε για να μας κάνει και όλες. Όλοι αυτοί, οι Ιδανείοι, Ευρωπαίοι, ξέρουν την Ελλάδα ως ένα πολύ λιόλιο στο μέρος. Στον φωτεινό μέρος, με σπιτάκια, θάλασσες. Σε βιτόλους. Και λέει όλοι περνάνε πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι. Αυτό ναι. Δεν είναι λογικό. Εμεί εμείς βλέπουμε το, μια εικόνα από το Μαλιμπού και λες τι ωραία που είναι εκεί. Εκεί να είμαστε όλοι μέρα, τι άλλο θέλουν, αφού μίλιο, θάλασσα και. Έτσι, να βάλει και έναν ανανά μέσα στο Μαλιμπού. Για να καρίδα, νομίζω. Φίνικε, μπορεί και μ, να φτιάξει. Μαλυμπού, ανανά. Α, ναι, μπράβο. Καρίδα είναι η στο του Μαλίπου έτσι κι αλλιώ. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> Άρα έχει και καρίδα μέσα. Έχει καρίδα. Ναι. Χωράνε πολλά. Να τα λέμε όλα. Ναι, είναι στα 50. Στο Μαλιμπού έχει να δλέψει πολλά, δεν είναι. Στα 50 προϊόντα του καλασιού. Τσίπορο είναι στην ουσία. Με καρίδα. Και παίρνει τη γεύση του Μαλιμπού, τη γνωστή. Και βάζει την ανανά να τραβει το αλκοόλ. Λοιπόν, για γνώστε. Άλλη συνταγή επίση. Ανανά. Καπαμά. Ε, ναι, όχι. Εδώ, εκεί έχουν ανανά. Εδώ έχουμε αυνανά. <laughs> <Εδώ είναι, laughs> Πολλού. <α>, Αυνανάδε. Πέμπτη <laughs> έχει... βαριά. Σήμερα βαθιά. είναι. Είναι για αρχόντου η πέμπτη. Έχει σήμερα. μπει <laughs> πολύ βαθιά. Ε, γίνεται εξελίσστιη δίκη για το μάτι, για τα θύματα στο μάτι. Στη Σε κάποιο κολοέθου, να μην χωράνε. Δηλαδή, ξεφτύλα, όχι μόνο ξεφτύλα. Και Έλα, και η και έλειψη, υπάρχει έλλειψη σεβασμού, δηλαδή χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Μια δουλειά έχει να κάνει. Είσαι δικαιοσύνη, είσαι πρόεδρο του αριούχου. Δεν θα γυρίσουν. Εισαγγελέα. Έχουν τον πόνο τους οι συγγενείς. Κάνε, δηλαδή, δίκες, του οι συγγενεί. Είναι κάποιε ζωέ Είναι εμβληματικέ ζωέ. Τι προσέχει. Κοιτά το πλαίσιο να είναι σωστό. Και ό,τι βγάλει το δικαστήριο από εκεί πέρα. Αλλά κάντε αυτά. Είναι άνθρωποι που Έχουν θάψει ανθρώπου. Και πολλού. Και τόσο άδικα. και. Με ένα μηχανισμό που ήταν μπάχαλο. Λοιπόν, κάποια στιγμή εκεί εμφανίζεται ο Τόσκας Υπουργός Δημοσίως Τάξεως Επίσης. την εποχή του Ματιού. Πες ότι έκανε Γιατί δεν λέει δεν Δεν ήταν κανένας που εκείνη την ημέρα. σύπα δεν έχετε. Σήμερα δεν έχετε. δεν έχετε. Σήμερα δεν έχετε. Σήμερα ότι το δεν Ποιο κάτι διαφορετικό είναι κανένα, λεπτά, το ξέρει. Και, εγώ... εγώ... εγώ... κα, και δεν έχει Λογικά. Όλα αυτά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα ανθρώπου. Και πολλοί κόσμοι Και ε, δεν υπάρχει περίπτωση να. θα το πει με κάποιο τρόπο τα συλληπιτήρια ο κύριο Τόσκα, γιατί τότε, αν θυμόμαστε, αμέσω μετά, καμιά δεκαετία μέρες Δεν υπήρχε γιατί. Ειδικά και πήγαν όλα ακριβώς, και δεν έγινε τίποτα λάθο. Αυτό ακριβώ. Ξέρετε, αυτέ τι μέρε, να σα μιλήσω ειλικρινά και να σα μιλήσω και ανθρώπινα, ε, προσπαθώ και για λόγου συνειδησιακού να, να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιε είναι οι ευθύνε τι οποίε έχουμε. Ε, δεν. Μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά, να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα ε, σε όλη αυτή την ε, κατεύθυνση των ε, επιχειρήσεων. Έχει 100 νεκρούς και παραπάνω και λε ότι έψαχναν να βρω τελείως ανθρώπινα να αν σας ναι, μιλήσω. Ναι, ανθρώπινα κιόλας. Και δεν βρήκα τίποτα, Έγιναν όλα καλά. Και περιμένει να με γίνει αυτό στο δικαστήριο τώρα που είναι κόκκινο πανί. Μα είναι, δεν το λες αυτό. Και εσύ να τα έχεις κάνει καλά, δεν βγαίνει να το πει. Γιατί ακούνε. Οι... Το είδαμε όλοι τι έγινε. Και το είδαμε μετά και αποκαλύφθηκε και από τα ντοκουμέντα. Κέκ,κ,κ. Και, και, και. και βγαίνει και λέει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο. Με ένα τραγούδι που μα το δεν θα λέγαμε για τι παραστάσει. Όχι, όχι, όχι. Δεν χωράμε. Δεν χρόνο. Την άλλη εβδομάδα. Ο Σταμάτη Μορφωνιό μα το στυλ Είναι καινούριο τραγούδι, όπω λέει ο ίδιο για τι αδερφέ και του αδερφού μα που έφυγαν νωρί. για τις αδερφές και τους αδερφούς μας που βαδίζουμε πλάι-πλάι στους δρόμους του αγώνα για ένα δίκαιο κόσμο μέχρι την νίκη τίτλος για όλη τις γης τους κολλασμένους. Με αυτό αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα αύριο. αύριο. αύριο. αύριο. αύριο. αύριο. αύριο. Καφαλώνουν στι ταράτσες κοιτάζουν την Ανατολή οι πόλοι όταν κοιμάται δεν τους καίγεται καρφί. ποιος τους ξεχνάει ποιος τους θυμάται έχουν ο ένα τον άλλον και αυτό τους είναι αρκετό αφήσαν πίσω σούς τους έφερναν ζάλι και με το πίνουν απ' το ίδιο μπουκάλι το ίδιο κρασί μα τους μεθάει από την ταράτσα η θέα καθ Ανατολή Καν άνθρωπο σφιχτά να μου κρατάει το χέρι Που σε ριανά με τα σκοτάδια και κανεί δεν το ξέρει Κάποτε μου πέρε σταμάτησε σαν κοφτερό μαχαίρι Πάρ' τους κεφάλια ρε και ποιος ξέρει Έχω αδερφούς και αδερφές όλα τα μύχη και πλάτη Αυτού του κόσμου που βρωμάει αδικία και απάτη. Έχω αδερφούς και αδερφές στον ουρανό Κάποτε ξέρω πω μαζί του θα τα πιω Κρατάνε τη γροθιά ψηλά σφιχτά κι αντέχουν Σε όσους δεν φοβήθηκαν και σ' απλά τα στέκουν Σ' όσους με μάτια αυτά νυχτά όνειρα ακόμα βλέπουν Και στους νωρίς φευγά τους μας μόνο τραγούδια πρέπουν Ναι, αδερφιά μου, όσοι ζουν με ένα τίποτα. Όσοι ποντάρουν τη ζωή του, αυταπάτε. Όσου του έκαψαν τα λόγια, τα ανίποτα. Φυλακισμένοι και τρελοί επαναστάτε. Είναι αδερφιά μου, όσοι ζουν με ένα όνειρο. Όλοι του κόσμου, ονειροπόλοι. Θα τον κρεμίσουνε τον κόσμο, τον παμπονίρο. Μονομένοι κι αυτό. Γεμίστε τα ποτή για να γινήσει η γιορτή για όσους έφυγαν ορίσμα όμως πάντα είναι εκεί πάντα στου δρόμους του αγώνα είναι η στοιχή αυτή ψηλά έχουμε σύντροφους αόρατους μια ολόκληρη στρατιά yeah. Σ' όσους κρατάνε τη γροθιά ψηλά σφιχτά κι αντέχουν Σε όσους δεν φοβήθηκαν και σαν απλά στέκουν Σ' όσους με μάτια αυτά ανοιχτά Όνειρα βλέπουν Κι ως τους νωρίς φεύγα μας Μόνο τραγούδια πρέπουν Γι αυτό γεμίστε τα ποτήρια και ανάψτε φωτιά Να ξαποστάσουνε του κόσμου Όλα τα δέσποτα τα λάβαρα, σηκώστε για τους αδικημένους, Για τους υπέροχα τρελούς, Για όλες Σ' όσους κρατάνε τη γροθιά ψηλά σύχτα κι, κι αντέχουν Σε όσους δεν βοβήθηκαν και σαν πλατάνια στέπουν Σ' στέ. όσους με μάρια αυτά νυχτά όνειρα, όνειρα ακόμα βλέπουν Και στους νωρίς ζευγά μας μόνο τραγούδια πρέπουν